σανέ τι δράπεζα και τι μενιάζε μενα δεν είμαι με κανένα σου λέω καλά τις χανανέ γιατί μας προκαλούσε και μάτια κάτω μύρια ενώ και αυτος πινούσε περάστικη αδιάφορα εκάτσαν και κιτουσαν το διεθνή τη σύκιλες και αυτούς τους ενοφλούσα κάποιος πανηκομπλήθηκε πασχίτανε ο γιος σου και σόΚα σό τα μία Που πήγε να μηνθεί, πων τάα να ωκίθηκε για κό γιατό γιατί στα τέχια μουν ψθύριησε και γένμισε τις τάτες άλι και κάνει τί χημάκες Στο πάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία. Ξευδέσεις πως είναι εξουσία Και τώρα γείρα του με δύο όρθανα Με τρεις και αξίτα, σύνταξη τη μοίρα Και μια γνωστή αιτία. Σε απούσια για πέπυσια περιστοφό και σφέρες τις ανάγκες. Και μάγες. Άντε! Και μάγες. Άντε! Και μάγες. Για χαρά, είναι η εκπομπή 233 Βαθμούς κελσίου φλεγόμενες ανταποκρίσεις από έναν ξενέρωτο κόσμο. Μεταδίδεται κάθε δεύτερη παρασκευή ζωντανά και ανάμεσα παίζουμε κάποιες επαναλήψεις. Μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές στο site του σταθμού για τα διάφορα αφιερώματα που έχουμε κάνει. Σήμερα έφερα μαζί μου ένα πολύ ωραίο βιβλίο που ονομάζεται η ληστεία τράπεζας, όπως θα καταλάβατε και από το κομμάτι που παίξαμε, Ιστορία, Θεωρία και Πρακτική. Έχει εκδοθεί από, Ελευθερια... από την Ελευθεριακή Κουλτούρα το 2004, ενώ η πρώτη έκδοσή του έγινε στη Γερμανία το 2001. Μεταφραστής και εκδότης είναι ο Παναγιώτης Καλαμαράς, που ανακάλυψε αυτό το βιβλίο στη Ρώμη, όπως γράφει στο βιβλίο, το 2003, στην Λιμπρέρια ε, Ανομαλία. Στο βιβλίο αυτό συμμετέχουν με μικρέ ενότητε αρκετοί συγγραφεί τόσο από τον χώρο τη κουλτούρα όσο και από τον χώρο του εγκλήματο και των επαναστατικών οργανώσεων. Ανάμεσά του η Αλούνη Κοράντο των Ερυθρών Ταξιαρχιών, ο Μπάουρ Τζο, υπάλληλο Τράπεζα και Λογοτέχνη, ο Μπέραρντι Μπιφό, τη ιστορική Ιταλική Αυτονομία, ο Μπριτ Ματία, ω μέλο του Επαναστατικού Συμβουλίου ο Άιζενμπουργ Γκέρτ, δημοσιογράφος, ο Χόφμαν Άντρεα, δημοσιογράφος, ο Πόζι Πάολο, της μιλανέζικης εργατικής αυτονομίας, ο Ρουγγιέρο Βιντσένζο, καθηγητής κοινωνιολογίας, ο Σταντ Κίς, Καταληψία, ο Βιέρμαν Κλάου, Κλάους, τραπεζών, ο Ζάισερ Μικαέλ, αντάρτης των ερυθρών ταξιερχείων και πολλοί άλλοι. Και την επιμέλεια του βιβλίου έκανε ο Κ το αφιέρωμα στο βιβλίο «Η λιστεία της τράπεζας» θα γίνει σε δύο μέρη. Σήμερα, στο πρώτο που μόλις ξεκίνησε, θα επικεντρωθούμε σε λιστές και λισταρχίνες του προηγούμενου αιώνα, στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος που θα γίνει σε δύο εβδομάδες, θα δούμε πιο σύγχρονα παραδείγματα. Πριν ξεκινήσουμε, ας διαβάσουμε μια μικρή παράγραφα από την εισαγωγή του βιβλίου που λέει στις προθέσεις των συγγραφέων αυτού του βιβλίου δεν είναι ούτε η προτροπή στη ληστεία, στη ληστεία τράπεζας, ούτε η αποτροπή της. Αλλά στη φάση της πρωταρχικής ισόρευσης που ακόμα και σήμερα καθορίζει την κοινωνική κατανομή του πλούτου, η πλειοψηφία των καπιταλιστών μήπως δεν αποτελείται από δεσπεράντος και εγκληματίες. Το ότι είναι υπέρι εναντίον του νόμου εξαρτάται από την οπτική γωνία του ιστορικού. Το αδίκημα τη Λισαία Τράπεζα αντικατοπτρίζει από τη μια πλευρά την κυρίαρχη αστική τάξη, αφού αντανακλά την βίαιη φύση των κοινωνικών σχέσεων, αλλά ταυτοχρόνω αμφισβητεί την κατανομή του κοινωνικού πλούτου, φαινομενικά δεδομένη εκφύσεω. Έτσι, η Λισαία Τράπεζα μα θυμίζει ότι οι κοινωνικέ σχέσει είναι ιστορικέ και συνεπώς υπόκεινται σε αλλαγέ. Μέχρι του θα υπάρχει ο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή και η ευτυχία θα κρίνεται βάσει του χρήματο, θα υπάρχουν ληστείε τραπεζών και ληστέ. Δεν θα θέλαμε και δεν εναπόκειται σε μας να ξεμπερδέψουμε στα γρήγορα με μια τέτοια επιθυμία, θεωρώντας την σαν ψευδή συνείδηση και κατηγορώντας την σαν απόδειξη της αποξένωσης ή του φετιχισμού του χρήματος. Ως θεατές μπορούμε μόνο να ευχηθούμε να συνεχίσουν να γίνονται λίστιες τραπεζών με στυλ. Σε σχέση με αυτό, το βιβλίο θα ήθελε να ανυψώσει το επίπεδο της θεωρίας και της πράξης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μα. Bye. Mm -hmm. 4 ή 5 καβαλάριδες στον κεντρικό δρόμο μιας κόμοπολης. Σκόνη που σηκώνεται και σκεπάζει τις προσόψεις των σπιτιών και τις ξύλινες επιγραφές Blacksmith ή Johnson Supplies. Οι άνδρες έχουν στα μαλλιά που τους πέφτουν στα μάτια και μαντήλια που σκεπάζουν το πρόσωπο. Σταματούν μπροστά σε μια τράπεζα. Δυο απ' αυτού κατεβαίνουν από τα άλογα και εισβάλλουν στο κτίριο, ενώ οι άλλοι ελέγχουν τον δρόμο. Τη σκηνή είναι προτιμότερο να τη φανταστούμε μαυρό-άσπρη, σε μια ταινία western. Στο άγριο west δεν ήταν περίεργο τέτοιε μικρέ ομάδε ένοπλων ανδρών να μπαίνουν στο κυνήγι του χρήματο. Η μέθοδο που προτιμούσαν ήταν η επίθεση στα ταχυδρομικέ τράπεζες ή στα τρένα αφού μετέφεραν τεράστια ποσά και κατά τη διαδρομή τους η επιτήρησή τους δεν ήταν τόσο αποτελεσματική, όσο στις τράπεζες. Εφόσον το χρήμα είτε προερχόταν είτε πήγαινε στα πιστωτικά ιδρύματα, μεταφερόταν μέσω του εδάφους. Τέτοιες επιθέσεις ήταν πιο εύκολες σε σχέση με τη ληστεία των χρηματοποστολών. Κανείς ληστής δεν είχε εξειδικευτεί αποκλειστικά σε αυτό το είδος της λιστείας. Ήταν μόνο ένας απ' τους πόλους τρόπους πλουτισμού. So hot And mountains So cold Well I've wandered all over Your green growing land And wherever Your crops are I'll lend you my hand On the edge of your cities You'll see me and then I come with the dust And I'm gone With the wind With wind. California, Arizona, I've worked on your crops. With wind. Then northward up to Oregon, I've gathered your hops. I've dug beets from your ground and I've cut grapes from your vine to wind. set on your table that, that light sparkling wine. With Green pastures of plenty from dry desert ground. Weep weep. From the Grand Coulee Dam, where the waters run down. Weep weep. Every state of this union, us migrants have been. We come with the dust and we're gone With the wind. Πώ στι ταινίε οι καλοί ήρωε του Far West ήταν συνήθως μοναχικά άτομα, ενώ οι κακοί ανήκαν σε συμμορίε. Ανάμεσα στι πιο διάσημε ήταν η συμμορία των αδελφών Younger και του Jesse James και αυτή των αδελφών Dalton, με του τελευταίους να είναι γνωστοί στου αναγνώστε από το κόμμιξ του Lucky Luke σαν μια συμμορία εντελώ ηλικιωτή. Σε αυτή την ηλικιότητα οφείλεται η κατάληξη θανατηφόρα για σχεδόν όλα τα μέλη τη συμμορία. Στην ενέδρα του Κόφβιλ, σε μια από τις πιο ηλίθριε επιχειρήσει στην ιστορία των παρανόμων. Οι πιο διάσημε παρανόμων του Far West αποτελούνταν από μέλη τη ίδια οικογένεια, κάτι που λειτουργούσε σαν εχέγγυο για τη ζωή των συμμετοχόντων. Ο οικογενειακό δεσμό προστάτευε από τον κίνδυνο της προδοσίας. Η αδελφοί Γκρατ, Μπιλ, Μπομπ και Έμετ Ντάλτον, που γίναν παράνομοι την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Ανήκαν στην ίδια οικογένεια και το ίδιο συνέβαινε με τους Erbs, τους James και τους Younger. Επρόκειται για πρωτόγονες κλάν, βασισμένες στους δεσμούς αίματος και στην αρχή της ειλικρίνειας. Κάτι που σίγουρα συνέβαλε στη μυθοποίηση των συμμοριών των παρανόμων του Far West. Από τα 15 παιδιά που γέννησε η Αντελίν και ο σύζυγο τη James Ντάλτον, κατά 21 χρόνια μεγαλύτερό τη, δύο γεννήθηκαν νεκρά. Τέσσερα από αυτά, ο Γκρατ, ο Μπιλ, ο Έμετ και ο αρχηγό του ο Μπομπ, αποτέλεσαν τον ιδρυτικό πυρήνα τη συμμορία των Ντάλτον. Τα άλλα πέντε αγόρια και τα τρία κορίτσια δεν ήρθαν ποτέ σε σύγκρουση με τον νόμο, ενώ ένα από αυτά, ο Φράγκλιν, θα φτάσει να δουλέψει ω δικαστικό υπάλληλο κοντά στον κακόφημο δικαστή. Σαάκ Πάρκερ, πιο γνωστό και σαν Hanging Judge», ο δικαστής Κρεμάλα. Τα τέσσερα μέλη της συμμορίας Ντάλτον δούλεψαν καταρχήν ως αγρότες και μια περίοδο ανήκαν στην Ινδιάνικη αστυνομία που κυνηγούσε τους λαθρέμπορους του ουίσκι. Γρήγορα τα τέσσερα αδέλφια άρχισαν να αφιερώνονται στις επιθέσεις στα τρένα, ακολουθώντας το παράδειγμα της του Τζέσι James και των με τη διαφορά ότι οι Ντάλτον επαινούνταν επειδή δεν λίστευαν ποτέ τους επιβάτες αλλά μόνο τα χρηματοκιβώτια των τρένων. Αυτό που τους έκανε διάσημους ήταν η ενέδρα του Κόφβιλ στις 5 Οκτώβρη του 1892, όπου αποτόλμησαν κάτι που δεν έχει κανείς αποπειραθεί στο παρελθόν. Την ταυτόχρονη λίστια δύο τραπεζών. Με εκείνο το χτύπημα ήθελαν να ξεπεράσουν αυτόν που θεωρούσαν δάσκαλό τους, τον Jesse James. He never tried this. Θα πει ένα από τα μέλη της συμμορίας του. Η Ντάλτον δεν ήταν γνωστοί μόνο στα χωριά. Τα εντάλματα με τα πρόσωπά τους και το «Wanted» υπήρχαν παντού. Ο Μπόμπ και ο Έμετ Ντάλτον αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας ληστείας στο First National Bank, κατά τη διάρκεια τη οποία οι πολίτες μετά από το χτύπημα του συναγερμού κινητοποιήθηκαν και επακολούθησε μια βία ανταλλαγή πυροβολισμών με τους ληστές, οι οποίοι τελικά δεν κατάφεραν να γλιτώσουν. Οι φωτογραφίες με τα πτωματά τους με χειροπέδες έκαναν το γύρο της χώρας. Επιβίωσε μόνο ο Έμετ Ντάλτον που καταδικάστηκε σε ισόβια. Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 14 χρόνια και θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του στην Καλιφόρνια ως σύμβουλος στις ταινίες Western. Θα πεθάνει στο Λος Άντζελε το 1937. Και ο διάσημος ληστής του Far West είναι σίγουρα ο Jesse James. Ο Jesse James, γιος ενός ιεροκήρυκα, γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1847 στο Κίρνη του Μιζούρι, τέσσερα χρόνια μετά τον Φρανκ Τζέιμς, άδελφό και συνεργό του. Όταν θα ξεσπάσει ο πυρετός του Χρυσού το 1849, ο πατέρας του θα εγκαταλείψει αφενός μεν τη δραστηριότητά του ως ιεροκήρυκας, αφετέρου την οικογένειά του και θα μετακομίσει στην Καλιφόρνια οι αδελφοί Τζέιμς θα μπουν στις συμμορίες που προσπαθούν να ανιχνεύσουν τον νέο έδαφο του Κάνσας, το οποίο στον εμφύλιο πόλεμο ήταν στην πλευρά των δουλοκτητικών πολιτιών του Νότου. Ο Φρανκ Τζέιμς θα μπει στην περιβόητη συμμορία του William Καντρίλ, ενώ ο Jesse, που ο Καντρίλ δεν δέχτηκε στη συμμορία λόγω του νεαρού της ηλικίας του, θα πάει με τον Βίλιομ Άντερσον, γνωστό με το όνομα Μπλαντ Μπιλ Bill, η ιστορία, σύμφωνα με την οποία ο Τζέσσε ο έγινε ελιστή εξαιτία του τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια μια επιδρομής που πραγματοποίησαν στρατιώτε ει βάρο τη οικογένειά του, είναι σκέτο μύθο, όπω και αυτή που τον παρουσιάζει σαν ένα είδο ρομπέν των δασών. Ο Τζέιμ δεν έκλεβε μόνο του πλούσιου και σίγουρα ποτέ δεν χάρισε κάτι στου φτωχού. Ωστόσο, στο συγκρουσιακό Μιζούρι, οι κινήσει του απέκτησαν ένα έντονο πολιτικό συμβολισμό. Με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, στον οποίο ο Τζέιμ θα πολεμήσει στο πλευρό των Ηνωμένων πολιτιών του Νότου, θα μπει στην συμμορία των αδελφών Κολ, James, Μπομπ και Τζον Γιάνγκερ, που ήταν γείτονε και προηγουμένω είχαν εργαστεί. Τα άλλα δέκα παιδιά τη Μπουσέμπα και του Τσαρλς Γιάνγκερ δεν ακολούθησαν το κουαρτέτο των παράνομων τη οικογένεια. Υπό την καθοδήγηση του James συγκροτούν το σκληρό πυρήνα τη στην οποία συνεχίζουν να μπαίνουν νέα μέλη. Όταν στις 13 Φλεβάριου του 1866 οι James Younger θα ληστέψουν την τράπεζα Liberty στο Μιζούρι πολιτεία που ήταν στην πλευρά των ειδημένων του εμφυλίου πολέμου θα εκλειφθούν στο λαϊκό φαντασιακό σαν αντάρτες που αγωνιζόταν υπέρ της συνομοσπονδίας εναντίον των μισήτων γιάνκιδων. Έτσι ο James θα μετατραπεί σε ένα ρομαντικό σύμβολο του Νότου. Εκεί βρίσκεται επίσης το κλειδί για την ανάγνωση του μύθου του Jesse James, σαν κάποιου. Που δεν ληστεύει λόγω απληστία για του ηθημένου διοικητέ του εμφυλίου πολέμου Δεσπεράντο, όπω ο Τζέιμ, ήταν ήρωε εν εφεδρεία για του οποίου άρχισαν να κυκλοφορούν μύθη και θρύλια. Η συμμορία του Τζέσετ Τζέιμ, που άλλαζε συχνά τη σύνθεσή τη, θα αποτελέσει στη λαϊκή κουλτούρα το αρχέτυπο τη συμμορία του Far West. Τα μέλη τη τύλιγε μια άβρα υπερβολή και εκτίμηση, ενώ οι διφορούμενε και ηθικά μη αποδεκτέ συμπεριφορέ τη, όπω ο κινησμό, η βία και η αλαζονία είχαν στην κλίμακα αρχών των Αμερικανών πιονέρων και όχι μόνο σε αυτή μια θετική αξία. Όποιος επιβίωνε είχε νικήσει. Κατά τη διάρκεια της εγκληματικής τους καριέρας που κράτησε 16 χρόνια, η συμμορία James Younger θα λελατίσει 11 τράπεζες, 7 τρένα και 3 τραχυδρομικές άμαξες σκοτώνοντας όταν υπήρξε ανάγκη και κάποιου ταμείες και οδηγού. Ο Jesse James θα προσπαθήσει να αποχωρήσει από τον κόσμο του εγκλήματος εγκαθιστάμενο στη μικρή κομμόπολη του Σαν Τζόζεφ του Μισούρι με το ψεύτικο όνομα Thomas Howard, αλλά τελικά δεν θα τα καταφέρει. Το 1882, ο ξαδελφός του Ρόμπερτ Bob Φόρντ θα τον πυροβολήσει πισόπλατα. Ο μύθος του Τζέσε James διατηρήθηκε. Αναπεριόδους υπήρξαν φήμες ότι δεν είχε πεθάνει και ότι θα επέστρεφε για να πάρει την εκδίκησή του. Ήδη αμέσως μετά το θάνατό του, κυκλοφόρησαν οι τα προσωπικά του αντικείμενα βγήκαν σε πληστηριασμό και πουλήθηκαν σε πολύ ψηλές τιμές. Η φήμη του αλόγου του έφτασε μέχρι τους κυνηγού των λιψάνων του που ήθελαν να αφαιρέσουν μια τούφα από την χέτη ή την ουρά του ζώου. Τη φήμη του Jesse James εκμεταλλεύτηκε επιδεξια και η βιομηχανία του τουρισμού, όπως δείχνουν τα τόσα σπίτια που έζεσε ο Jesse James και η άφθονη παρουσία του ονόματός του στο ίντερνετ. Ανάμεσα στους τόσους λίστες του Far West παρουσιάζουμε εδώ αυτόν που έγινε διάσημος επειδή το 1921 διέπραξε την πρώτη μηχανοκίνητη ληστεία στις Ηνωμένε Πολιτείες. Αν και η Ευρώπη σε αυτό είχε προλάβει την Αμερική, η συμμορία Bonot θα διαπράξει πράγματι μια ληστεία τράπεζας με αυτοκίνητο το 1912. Ο Henry, Henry Starr, γεννήθηκε το 1873 στο Fort Gibson από μια οικογένεια Ινδιάνικης καταγωγής υπερηφανευόταν ότι είχε ληστέψει στα 32 του χρόνια περισσότερες τράπεζες από ό,τι οι συμμορίες James Younger και Dalton μαζί. Στις επιδρομές του ποτέ δεν συμπεριφέρθηκε διαφορετικά από τους άλλους λίστες. Την πρώτη ληστεία που συνέβη στις 28 Μάρτιου του 1893 στο Κάνι του Κάνσας θα ακολουθήσουν άλλε 20 η τελευταία από τις οποίες έγινε το 1921 με αυτοκίνητο. Ο Σταρ, γνωστό, και σαν ή the Beer Cat, αντιπροσωπεύει το πέρασμα από τον συμμορίτη του Far West στον μηχανοκίνητο εγκληματία του 20ου αιώνα. Η καριέρα του ήταν ανάλογη με εκείνη πολλών άλλων μορφών του Far West. Θα αφήσει νωρί το σπίτι των γονιών του για να δουλέψει στα εργοστάσια ω ανειδίκευτο εργάτη και ω α... γελαδάρη, ενώ θα συλληφθεί πολλέ φορέ για λαθρεμπόριο αλκοόλ και για μικροκλοπέ. Αφ θα ληστέψει μερικά τρένα και μαγαζιά. Ο Σταρ θα βάλει την αστυνομία στο κατάπει του για να ξεκινήσει ο κλασικό κύκλο διαφυγή, σύλληψη και εκ νέου απόδραση. Η καταδίωξη δεν τον εμπόδιζε στη δράση του, αλλά έπρεπε να παίρνει τα χρήματα εύκολα και γρήγορα και σε μεγάλε ποσότητε, ευκαιρία που του έδινε μόνο η τράπεζα. Θα κάνει τι 21 ληστείε του ακολουθώντα το μοντέλο πολλών άλλων από του συγχρονού του. Το Νοέμβριο του 1929, ο Σταρ καταδικάστηκε σε πολύχρονη φυλάκιση κατά τη διάρκεια της οποίας θα αφιερωθεί στη συγγραφή της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Thrilling Events, Life of Henry Starr». Αφέθηκε ελεύθερος πριν ολοκληρώσει την έκτηση της ποινή του το 1914 και γύρισε αμέσως στη δουλειά. Από το Σεπτέμβριο του 1914, ε, μήνα τη απόλυση του μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα του καταλογίσουν 14 ληστείες τράπεζας. Το σταμάτησαν οι πυροβολισμοί των κατοίκων, κατά τη διάρκεια μιας διπλής λιστίας στο στρών της Οκλαχώμα, όπου και συνελήφθη. Από τα 25 χρόνια φυλακή που καταδικάστηκε, κατάφερε να εκτίσει μόνο τα τέσσερα και στις 18 Φλεβάριου του 1921 θα πραγματοποιήσει την τελευταία του ληστεία τράπεζας με ένα αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πληγωθεί και θα πεθάνει μετά από μερικές μέρες. Ο Σταρ ήταν ο πρώτος παράνομος που θα καταφέρει να βγάλει κέρδος από το στάτους του ως κακοποι Πέρα από την αυτοβιογραφία του, όταν το 1919 βγήκε από τη φυλακή, θα παίξει σε μια βουβή ταινία με τίτλο «Adapter to the Low". Θα ερμηνεύσει και άλλους ρόλους, αλλά θα χρειαστεί να αρνηθεί μια πρόταση από το Hollywood. Είχε ξεκινήσει μια δίκη εναντίον του. Το αυτοκίνητο που περιμένει έξω από την τράπεζα με τη μηχανή αναμένη, υπάρχει σε κάθε ληστεία που σέβεται τον εαυτό τη. Την παράδοση αυτή εγγενίασε ο Γάλλος αυτοκινητιστής, ληστή και αναρχικός Τζουλέ Μπονότ. Γεννήθηκε το 1876 και στη στροφή του αιώνα δούλευε ως μηχανικός στη Λιόν, καταλάβαινε από μηχανέ. Αλλά είχε επίση ειδικευτεί στις κλοπέ και τι μικροαπάτε, δραστηριότητε που διεκπεραίωνε υπό την κάλυψη του μηχανουργείου. Στα τέλη του 1910 θα ξεκίνησε μια νέα επικερδή δραστηριότητα, τη μεταφορά κλεμμένων αυτοκίνητων από την Ελβετία. Το Νοέμβρη του 1911 η Λιόν είχε γίνει γι' αυτόν αρκετά επικίνδυνη και έτσι αποφάσισε να διαφύγει στο Παρίσι με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο μαζί με τον σύντροφο του Πλάτανο που μόλις είχε κληρονομήσει 40.000 φράγκα. Το ταξίδι θα τελειώσει με τον Πλάτανο νεκρό και τον Μπονότ πλουσιότερο κατά 40.000 Αναζήτησε αμέσω του παρισινού αναρχικού κύκλου και απέκτησε γρήγορα επαφέ με μια ομάδα που κινούταν γύρω από τον περιοδικό Λαναρχία. Η ομάδα είχε υιοθετήσει ω πιστεύωτη στη φράση του Προυντόν η ιδιοκτησία είναι κλοπή, καταλήγοντα το συμπέρασμα ότι ο μοναδικό επαναστατικό δρόμο ήταν η ατομική επανοικιοποίηση. Αυτό σήμαινε στην πράξη να ζουν από μικροκλοπέ, ερίζοντα συνεχώ με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού, τον Βίκτορ Κιμπαλτσίσκι. Που θεωρούσε την ιστορία τη ατομική επανοικιοποίηση μια μεγάλη ηλικιότητα. Ο Κιμπαλτσίσκι, που στη συνέχεια έγινε διάσημος με το ψευδόνιμο Βίκτορ Σέρτζε, υπήρξε πιστό σύντροφο και βιογράφο του Τρότσκι. Το 1911, ο Τζουλέ Μπονότ μπήκε σε αυτή τη συμμορία ενόπλων χορτοφάγων που έπιναν μεταλλικό νερό και η πρόταση η οποία τους έκανε ήταν απλή. Μεγάλα χτυπήματα αντί για μικροκλοπέ, με το αυτοκίνητο αποτελεί. Το πιο δυνατό του όπλο. Η γαλλική αστυνομία τη εποχή διέθετε πράγματι μόνο τέσσερα αυτοκίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Στι 21 Δεκέμβρη του 1911, η συμμορία θα πραγματοποιήσει την πρώτη τη επίθεση βάρος ενός ενό κλητήρα τη Société Générale. Την προηγούμενη νύχτα είχαν κλέψει ένα αυτοκίνητο από τον καράζ ενό πλούσιου βιομηχάνου και το πρωί κατευθύνθηκαν στη Rue de Ντορντεμέρ, την οποία διέσχιζε ο κλιτήρας μαζί με τους του σωματοφυλακέ του. Το αυτοκίνητο θα σταματήσει, οι άνδρες οπλισμένοι μέχρι τα δόντια θα κατέβουν, θα σκοτώσουν του σωματοφύλακε και θα αποσπάσουν την τσάντα του κλιτήρα διαφεύγοντας αμέσως με το αυτοκίνητο. Όμως η λεία της τσάντας ήταν ισχνή. 5.000 φράγκα σε μετρητά και 300.000 σε μη ανταλλάξιμα χερό χρεόγραφα. Καθώς βιαζόντουσαν άφησαν εκεί μια άλλη τσάντα που περιείχε 40.000 φράγκα. Η συμμορία θα διαπράξει μετά και άλλες λιστίες ακολουθώντας πάντοτε το ίδιο σχήμα. Λίγα χρήματα και κάποιο νεκρούς. Η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει. Τα αυτοκίνητα ήταν πράγματι πιο γρήγορα από τα αποδηλατά της. Στις 25 Μάρτη του 1912, η συμμορία κατάφερε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη ληστεία της και πάλι εις ενός υποκαταστήματος της Societe General στο Σαντιγή. Αποτέλεσμα, τρει νεκροί, και 50.000 φράγκα. Στο μεταξύ, η αστυνομία είχε αρχίσει να ψάχνει στο αναρχικό περιβάλλον και έληξε κάποια μέλη τη συμμόρφωση. Ο ίδιο ο αρχηγός της αστυνομία του Παρισιού είχε τη μεγάλη ατυχία να πέσει άοπλος μπροστά στον Τζουλέ Μπονότ, ο οποίο κατάφερε να διαφύγει. Όταν η αστυνομία αποφάσισε πραγματικά να ξετρυπώσει τον Μπονότ, το έκανε παίρνοντα όλε τι προφυλάξει. 500 ένοπλοι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του και αυτός διέφυγε μονάχα πεθαμένος, αφού οι αστυνομικοί ανατείναξαν με δυναμίτη το κτίριο. Όλα τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας συνελήφθησαν. Μερικοί καταδικάστηκαν σε θάνατο, άλλοι σε ισόβια. Η συμμορία Μπονότ πέρασε αμέσως στη γαλλική λαϊκή κουλτούρα. Ήδη από το 1912 θα δώσει υλικό για τις πρώτες γκανγστερικές ταινίες και το 1989 θα γνωρίσει μιαν ακόμα κινηματογραφική μεταφορά. Επιπλέον, η συμμορία θα εμπνεύσει ποιητέ έργα αντιτέχνης και διάφορα μυθιστορήματα. Το Μάη του 1968, κατά τη διάρκεια της κατάληψης της Ορβόνης στο Παρίσι, οι λυσασμένοι σιτου, σιτουσιανιστέ αφιέρωσαν στον θρηλυκό αναρχικό μια αίθουσα των συνελεύσεων των καταλήψεων On nomme Σαλέ sale Jules Bonnot à la Portant la sacoche du garçon-payeur Dans la deux-dion-bouton qui cachait les voleurs Octave comptait les gros billets et les valeurs Avec Raymond la science, les bandits en auto C'était la bande à bandeau Les banques criaient misérables Quand s'éloignait le bruit du puissant moteur Rattraper les coupables Qui fuyaient à toute allure À 35 à l'heure Sur les routes de France Iront les gendarmes Étaient à leur trou c'était nuit et jour en alarme En casquette, à visière Les bandits en auto C'était La bande à bonheur D'azur, de monter carreau. En fait, il voulait vite se ranger des voitures. Mais un bon matin, la police encercla la maison de Jules Bonneau, a choisi avec ses complices. Il prenait dans sa chambre un peu de repos. Tout Paris arrive. En train, en train, avec des fusils, des pistolets et des gourdins, hurlant des balcons, les bandits en auto, c'était. La bande, la et mon auto tragique destin. Alors, pour la dernière course, on met dans le fourgon la bande. Μέχρι τη μέρα της λιστίας ήταν πολύ απασχολημένη. Μετά πηγαίναν για δουλειά. Διαβάζουμε σχετικά με τον Buenavudnuram Durruti και τους Los Erantes στα έγγραφα της Χιλιανής Αστυνομίας του 1925. Οι ιδιοκτήτρια της Πανσιόνου που έμεναν τους περιέγραψε σαν καλοαναθρεμμένους νεαρούς που μιλούσαν πάντοτε για τους κοινωνικούς αγώνες και αυτό προσδιοριζόταν ως επαναστάτες, οι οποίοι γυρίζουν στη Λατινική Αμερική αναζητώντας πόρους για τη χρηματοδότηση της ανατροπή της Ισπανικής μοναρχίας. 11 χρόνια αργότερα, στην ηλικία των 40 ετών, ο μεταλλουργός εργάτης Buenaventura Duruti ο πιο διάσημος ανάμεσα στους τυχοδιώκτες της Μαδρίτης που πολιορκούνταν από τους φασίστες, δολοφονούνταν. Με τον θάνατό του που συνέβη στις 20 Νοέμβρη του 1936, η ισπανική Δημοκρατία θα χάσει έναν από τους πιο πιστούς υποστηρικτές της, ενώ η ΦΑΗ θα χάσει έναν από τους πιο ενεργητικούς μαχητές της και θα κερδίσει έναν μάρτυρα Ήδη από τη δεκαετία του 20 ο Ντουρούτη είχε συμμετάσχει σε απόπειρε εναντίον του Ισπανού βασιλιά και του καρδινάλιου τη Αραγώσα, αλλά και σε ένοπλε συγκρούσει που ξεσπούσαν ολοένα και συχνότερα μεταξύ τη Guardia Civil και των ανάρχων συνδικαλιστών απεργών τη ΣΕΝΕΤΕ. Ο Ντουρούτη χρηματοδοτούσε γενναιόδωρα τι αναρχικέ δραστηριότητε εκπαίδευση και αλληλεγγύης, αλλά δεν έβαζε όλα τα χρήματα από την τσέπη του. Ηδη το 1921. Σχεδίασε μαζί με τους Los Justiceros μια ληστεία στο Μπιλμπάο για να γεμίσει τα ταμεία της ΝΕΤ που λόγω των δικαστικών εξόδων και τη υποστήριξη των οικογενειών των φυλακισμένων συντρόφων είχαν αδειάσει εντελώ. Το 1923 πήρε μέρος σε μια ληστεία τράπεζος στο Χιχόν κατά τη διάρκεια της οποίας ένας ασυγκράτητο υπάλληλο προσπάθησε να τον χαστικού χαστουκίσει και ο Ντουρούτη που κρατούσε δυο πιστόλια του ρίξε μια σφαίρα στο λαιμό. Κατάφεραν να ξεφύγει χάρη σε έναν εξαίρετο αυτοκινητιστή που υποχρεώθηκε να συνεργαστεί, οδηγώντα με ένα πιστόλι να το σημαδεύει στο κεφάλι. Μετά το χτύπημα, ο Ντουρούτη και ο Φραντσίσκο Ασκάσο μετανάστευσαν στο Παρίσι, όπου με τα λεφτά τη ληστεία τη Χιχών χρηματοδότησαν πλουσιοπάροχα ένα αναρχικό κέντρο και έναν αναρχικό εκδοτικό οίκο. Με τα υπόλοιπα χρήματα αγόρασαν όπλα για του Ισπανού εργαζόμενου. Στα τέλη του 1924 ο Ντουρούτι, ο Ασκάσο και ο Ριτσάρντος Σαν, μπάρκαναν για την Νότια Αμερική, προκειμένου να αποκτήσουν επαφές με τις τοπικές αναρχικές οργανώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού στην Κούβα, το Μεξικό και την Αργεντινή, η ομάδα θα πάρει το όνομα «Λος Εράντες» και θα διαπιστώσει την φτώχεια των τοπικών αναρχικών ομάδων. Οι «Λος Εράντες» βρήκαν δουλειά και με τις οικονομίες τους ενίσχυσαν τους αγωνιστέ. Αλλά αυτέ ποτέ δεν αρκούσαν. Ξεκίνησαν τότε τι ένοπλε απαλωτριώσει χρήματα αποστολών, εκδοτηριών, λεωφορείων και τραπεζών, τα κέρδη των οποίων πήγαιναν όλα στα ταμεία που χρηματοδοτούσαν αναρχικά σχέδια. Στο ταμπίκο του Μεξικού, το Συνδικάτο ήθελε να φτιάξει ένα σχολείο ελευθεριακή εκπαίδευση, αλλά δεν μπορούσε να βρει τα απαραίτητα χρήματα. Ο Ντουρούτη ανέλαβε να την βρει. Δύο μέρε μετά, έφερε ένα τεράστιο ποσό στη σχολική επιτροπή του Συνδικάτου, λέγοντα. «Αυτά τα πέσως, τα απέσπασα από την μπουρζουαρζία. Μη φανταστείτε ότι τα έδωσε με τη θέλησή της». Όταν μπορούσε, ο Ντουρούτι πλήρωνε. Επέτρεπε κάποια πολυτέλεια στον εαυτό του, μόνο και μόνο για να διαφεύγει της προσοχής της αστυνομίας. Αν η αστυνομία έκανε κάποια σχολαστική έρευνα στις φτωχογειτονιέ, οι λοσεράντες άγοραζαν κομψά ρούχα και νίκεζαν δωμάτιο σε ξενοδοχεία. Δεν είναι ξεκάθαρο αν μετά την επιστροφή από την Νότια Αμερική ο Ντουρούτι ενέταξε τι ληστείε τραπεζών σε εκείνη την πρακτική που αυτό και οι σύντροφοί του αποκαλούσαν επαναστατική γυμναστική. Υπενθυμίζουμε μόνο ένα επιβεβαιωμένο επεισόδιο μετά την επιστροφή του. Κατά τη διάρκεια μια έντονη συζήτηση με κάποιου συντρόφου στο καφενείο La Tranquilidad ένα Ζητιάνο τον διέκοψε ζητώντα ελεημοσύνη. Ενώπιον όλων, ο Ντουρούτη θα βγάλει ένα πιστόλη. Θα το βάλει στο χέρι του Ζητιάνου και θα του πει πάρτο. Και τα λεφτά ζήτατα από την τράπεζα. qualche combattimo ελεύθερα εξαρτήματα, ω παραγωγή, ω παραγωγή, ω παραγωγή, ω παραγωγή, ω παραγωγή, ω 6 Μαρτίου του 1934, υπήρξε για το Sioux Falls στην πολιτεία της Νότιας Ντακότα μια αξιομνημόνευτη μέρα. Χιλιάδες κόσμοι προετοιμαζόταν για να βοηθήσουν στα γυρίσματα μιας ταινίας που αναπαριστούσε μια ληστεία τράπεζας. Η τοπική αστυνομία ήταν άπασα παρούσα και έτοιμη για όλα. Όταν έφτασαν οι ληστές, βρήκαν έτοιμο ολόκληρο το σκηνικό. Μόνο που δεν τους ενδιαφέρε η συμμετοχή στην ταινία. Η συμμορία του John Dilliger μπήκε στη Security National Bank, άδειασε τα δαμεία και εξαφανίστηκε με λία 49.000 δολάρια. Όταν οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ακολούθησαν τα ίχνη των ληστών, αλλά η καταδίωξη σταμάτησε ξαφνικά λίγα μίλια έξω από την πόλη, γιατί κάποιο είχε σπήρει στο δρόμο καρφιά. Λίγες μέρε πριν, ο Homer Μέτερ, Μέλος της συμμορίας παρουσιάστηκε στην τράπεζα και στους αστυνομικού τη πόλη υποδιόμενος τον κινηματογραφικό παραγωγό του Hollywood και κάλεσε ολόκληρο τον πληθυσμό της πόλης να βοηθήσει στα γυρίσματα. Αυτή είναι μόνο μια από τις πάμπολες ιστορίες σε σχέση με τον μυθικό John Dillinger που από νέο έκλεβε κοτόπουλα και κάρβουνο από εμπορικά τρένα εν κίνηση και άνοιγε αυτοκίνητα. Στο τέλος της ζωής του, που κράτησε μόνο 31 χρόνια, Έγινε μύθος, ένας λαϊκός ήρωας, ένας είδος ρομπέντων δασών των Αμερικάνων, ληστών την εποχή της μεγάλης ύφεσης. Ο Ντίλιγκερ παράτησε το σχολείο, δούλευε περιστασιακά, λιποτάκτησε από το στρατό και θαύμαζε πολύ τον Jesse James. Έφτανε αυτό και για μια ληστεία εις ενός ηλικιωμένου το 1924, θα καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθριξη. Μεταφέρθηκε σε μια φυλακή του Μίσιγκαν όπου γνώρισε τον Χόμερ Μέτερ και τον Χάρη Πιρποντ οι οποίοι τον εισήγαγαν στην ελίτ της φυλακής, αποτελούμενοι από υψηλή υψηλής κλάσης, οι οποίοι θα του αποκαλύψουν τα κόλπα της ληστείας τράπεζας. Στις 22 Μάη του 1933, ο Ντίλιγκερ αποφυλακίστηκε αφού πρώτα υποσχέθηκε στους συντρόφου του ότι θα τους απελευθερώσει. Τον Ιούνιο του 1933, μέσα σε μια μονομέρα μέρα, θα ληστέψει μαζί με τους του. Μια τράπεζα το πρωί, ένα παντοπολείο και ένα σούπερ μάρκετ το απόγευμα. Σύντομα κατάφερε να μαζέψει το αναγκαίο ποσό για την απόδραση των φίλων του, αλλά συνελήφθη λίγο πριν μπορέσει να την πραγματοποιήσει στις 22 Σεπτέμβρη του 1933. Τα απαραίτητα όπλα για την απόδραση είχαν ωστόσο μπεί στη φυλακή και στις 27 Σεπτέμβρη ο Χόμπερ Βαν Μίτερ, ο Χάρι Πιρποντ και μερικοί άλλοι κατάφεραν να το σκάσουν από τη φυλακή του Μί στις 12 Οκτωβρίου θα ξεχρεώσουν αυτοπροσώπος τον Τίλγερ. Θα τον απελευθερώσουν και δύο μέρες μετά θα ξεκινήσουν ένα νέο κύκλο χτυπημάτων μεταξύ των οποίων κάποιες επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα για να εξασφαλίσουν αυτόματα όπλα και αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Στις 23 Οκτώβρη ξαλάφρωσαν τη Central National Bank του Green Castle στην Ινδιάννα από 72.782 δολάρια. Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Οχάιο Ζήτησε τότε την επέμβαση της Εθνοφρουράς και η συμμορία θα διαφύγει στο Σικάγο, όπου στα μέσα του Γενάρη του 1934 θα χτυπήσει τη National First Bank. Οι ληστείες διαπράττονταν σύμφωνα με ένα επαναλαμβανόμενο σχέδιο. Ένα μέλο τη συμμορίας μελετούσε το μέρος, στη συνέχεια αποφασιζόταν ποιος θα έμπαινε στην τράπεζα, ποιο θα φυλούσε τα νότα των συνεργών και ποιο θα οδηγούσε το αυτοκίνητο διαφυγής. Μέσα στην τράπεζα ήταν γενικά ο Ντίλιγκερ που ζητούσε να μιλήσει με τον διευθυντή στον οποίο ανακοίνωνε ευγενικά πως επρόκειτο για ληστεία και του ζητούσε να του δώσει όλα τα χρήματα που βρισκόταν στο χρηματοκιβώτιο. Στην περίπτωση που ο διευθυντής φαινόταν να διστάζει, ο Ντίλιγκερ έβγαζε πιστόλι. Στις 22 Γενάρη ο Ντίλιγκερ συνελήφθη εκ νέου και μεταφέρθηκε στη φυλακή υψή τη ασφαλείας στο Crown Point. Εκεί... Μαρ, εκεί πήρε όμοιρου δύο άτομα, απειλώντα τα με ένα ξύλινο πιστόλι που είχε φτιάξει μόνο του. Εξασφάλισε πραγματικά όπλα, κλείδωσε 26 σοφρονιστικού υπαλλήλου, έκλεψε ένα αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε. Ο Ντίλιγκερ θα κερδίσει τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών προ μεγάλη ντροπή των αρχών. Θα γίνει ο υπαριθμόν ένα δημόσιο κίνδυνο και έτσι στα ίχνη του μπήκε το FBI. Στι 22 Ιουλίου του 1934, τρει εβδομάδε μετά την τελευταία, Λιστεία που συνέβη στο South Bend, ο Ντίλιγκερ χτυπήθηκε πισόπλατα από τι σφαίρες δύο αστυνομικών που τον περίμεναν στην έξοδο ενό κινηματογράφου. Τον είχε προδώσει μια γυναίκα που δελεάστηκε από την αμοιβή την οποία είχαν υποσχεθεί ω επικήρυξη για το κεφάλι του Ντίλιγκερ. Φαίνεται ότι εκατοντάδε άτομα, βγαίνοντα από τον κινηματογράφο, βούτυξαν τα μαντήλια του στη λίμνη αίματο που σχηματίστηκε γύρω από το πτώμα του ληστή για να επιστρέψουν σπίτι έχοντα ένα αναμνηστικό από αυτόν. Στην κηδεία του συμμετείχαν 15.000 άτομα και φαίνεται ότι μυστικά ετοιμάστηκε για τον Τίλιγκερ μια νεκρική μάσκα. Ο λιστής είχε κατακτήσει τις καρδιές του κόσμου και ακόμα και σήμερα αναρωτιούνται μερικοί αν ήταν στα αλήθεια ο Τίλιγκερ αυτός που σκοτώθηκε εκείνο το βράδυ. Την ιστορία του μπορεί κανείς να τη μάθει στο Νάσβιλ, στο μουσείο που έχει φτιαχτεί προς τη μήν του. Rain and fire, cross the ocean Another madman, been struck again Rain and fire, cross the ocean Another madman, been struck again Sitting down here, fall out of shelter Paint my walls twice a week Sitting down here, fall out of shelter Think about the slaves, no time ago Ten men cross the ocean. They had shackles on their legs. to men's lane, cross the ocean. They had shackles on their the legs. Don't know where where they're going. Don't know where where they've been. Don't, be. Don't know where where they're going. Don't know where where they've been. Sun goes out, you'll be standing, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing, you'll be standing by yourself. Ten million slaves crossing the ocean, they had shackles on their legs. Ten million slaves. going, don't know where, where they've been, don't know where, where they're going, don't know where, where they've been. Το ζευγάρι των μνηστευμένων γκάγκστερ που αποτελούσαν η Bonnie Πάρκερ και ο Clyde Μπάρου, τράβηξαν ήδη από τη δεκαετία του 30 το ενδιαφέρον των εφημερίδων. Το 1967, η Φαγιέ Ντούναουέι και ο Βόρεν Μπίτι επανέφεραν στην επικαιρότητα τον μύθο τους με την ταινία Arthur to Arthur Penn, Bonnie και Clyde. Σε αντίθεση με ό,τι έλεγε η ταινία, το ζευγάρι δεν έγινε διάσημο επειδή είχε διαπράξει θεαματικές ληστείες, αλλά επειδή το καταζητούσαν για μια μακρά σειρά αδο... αδικημάτων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται κλοπές μαγαζιών και αυτοκινήτων, πιο συγκεκριμένα της Ford, διαρρήξεις, απαγωγές και ακόμα και δολοφονίες. Η συμμορία του Barrow θα ληστέψει μόνο τέσσερις τράπεζες και σε δύο περιπτώσεις το Νοέμβρη του 1932 θα αποτύχει. Το Φλεβάρι του 1934 απέσπασε 4.000 δολάρια στο Lancaster και δύο μήνε μετά άλλα 2.800 στο Κάνσα, αλλά δεν ήταν αυτό που την έκανε διάσημη. Ακόμα και αν η ιστορία επικεντρώνεται στην Μπόνη και τον Clyde, αυτοί δεν έδρασαν ποτέ μόνοι του, αλλά από με μια συμμορία τη οποία τα μέλη άλλαζαν συχνά ενώ κάποιε από τι δολοφονίε που καταλογίστηκαν στο ζευγάρι διαπράχθηκαν από άλλου. Η συμμορία τρόμαζε αλλά και εγωίτευε πολύ. Όσο περισσότερο διευρύνονταν το φάσμα των ερευνών, τόσο περισσότερε μαρτυρίες αναγνώριση έφταναν στι αρχέ, και αυτό εξηγεί γιατί του αποδόθηκαν και ληστείε που έγιναν από άλλου. Η στρατηγική του συνίσταται στην συνεχή μετακίνηση στι διάφορε Αμερικανικέ πολιτείε που ήταν επιδέξεις στο να αποφεύγουν τα μπλόκα τη αστυνομία μετά από ένα χτύπημα. Κρύβονταν για μερικέ εβδομάδε και μετά εμφανιζόταν εκεί που δεν του περίμεναν. Σώθηκαν από κάμποσε ενέδρε και μάλιστα από μία όπου 300 στη φύλακε κρυμμένη σε ένα δάσο άνοιξαν πυρ. Τραυματίστηκαν και οι δυο του, αλλά κατάφεραν να διαφύγουν. Οι Bonnie και ο Κλάιντ γνώριζαν τη σημασία τη φήμη του και του απασχολούσε πολύ η διατήρησή τη. Στο διαμέρισμά του, που ανακαλύφθηκε λίγο μετά τη διαφυγή του, βρέθηκαν άρθρα εφημεριδών που περιέγραφαν τι πράξει του και είχαν κάμποσε φωτογραφίε. Σε μια από αυτέ. Η Μπόνη πόζαρε με πούρο και πιστόλι μπροστά σε μια Ford Sendai. Μια άλλη έδειχνε τον Κλάιτ με δύο αυτό, αυτόματα ντουφέκια μπροστά στο ίδιο αυτοκίνητο. Οι εφημερίδε ήταν πεταμένε μπροστά στην πόρτα με τι φωτογραφίε στην πρώτη σελίδα, τροφοδοτώντα έτσι το μύθο των δύο εραστών και λιστών. Εφτά εβδομάδε πριν τον βίαιο θάνατό του, η Μπόνη έφτασε μέχρι και να σχολιάσει ειρωνικά αυτή τη φωτογραφία όταν κατά την απελευθέρωση ενό σερίφη που είχαν απαγάγει. Αυτός τη ρώτησε αν έχει κάποιο μήνυμα να μεταφέρει. Αυτή απάντησε «Tell the papers I don't smoke cigars, I smoke cigarettes». πέσει εφημερίδες ότι δεν καπνίζω πουρα, καπνίζω τσιγάρα. Στις αρχές του 1934, μια ειδική μονάδα της κυβέρνησης θα τους εντοπίσει στην πολιτεία της Λουιζιάνας. Το πρωί της 23 η Μάη του 1934, όταν εμφανίστηκε η Ford Sendan, η αστυνομία άνοιξε πύρ. Τη στιγμή της εκτέλεσης τους, η Bonnie Πάρκερ ήταν 23 χρονών και ο Clyde Μπάρο 24. Στην κηδεία τους συμμετείχαν εκατοντάδε άτομα. Η Ford Sedan, στην οποία σκοτώθη, σκοτώθηκαν, εκτιθόταν μέχρι το 1952 σε ένα πάρκο του Συνσυνάτη του Οχάιο και σήμερα βρίσκεται στο Φουαγέ ενό ξενοδοχείου, στο Στάιντ Lane της Νεβάδα. Η Bonnie και ο Clyde την είχαν εκλέψει στις 29 Απρίλη του 1934 και ο διοκτήτης είχε αφήσει στο πίσω μέρος κυλίδες αίματος και 160 κάλυκες. Ήθελε να τον νοικιάζει. C'est la qui m'a définit Παρό, Ρονοϊπόκερ, Μονή ν' Κλάιν, Μονή Maintenant chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les toits, je vois là le tac-tac-tac. Qui reviennent à l'attaque, Bonnie Bonnie «Ποιος έβαλε τη φωτιά στο Reichstag, ποιος τη νύχτα των Πογκρόμ του 1938 κατέστρεψε τις συναγωγές και τα μαγαζιά των Εβραίων» Στο Βερολίνο απαντούσαν ψιθυριστά «Οι αδελφοί Σάς» Υπονοώντας έτσι τα SA και τα SS. Φυσικά το λεκτικό παιχνίδι βασιζόταν απλώς στον τρόπο γραφής του επωνύμου των αδελφών Franz και Erich Σάς αλλά είναι ενδεικτικό του πόσο γνωστοί ήταν το αριστούργημά του ήταν αναμφίβολα το χτύπημα στην Niscondo Gesellshaft του Βερολίνου το 1929. Το μεγάλο λεξικό του εγκλήματος τη θεωρεί στην την πιο συνορπαστική λίστια στην ιστορία του γερμανικού εγκλήματος. Τις εβδομάδες της προετοιμασίας, οι αδελφοί Σας έσκαψαν από ένα γειτονικό κτίριο της τράπεζα ένα τούνελ που έφτανε μέχρι τους αεροαγωγούς της θωρακισμένης αίθουσα όπου μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα χρηματοκιβώτια, στα οποία βρισκόταν θηρίδες ασφαλείας 181 πελατών. Τις άνοιξαν όλες εκτός από δύο. Είχαν όλο το χρόνο να δουλέψουν με την ησυχία τους, αν κρίνουμε και από τις δύο μποτήλιες κρασί που βρέθηκαν εκεί. Λόγω του φόβου τη εφορία. Πολλοί πελάτε δεν ανακοίνωσαν το πραγματικό ύψο των απολειών του, ούτε ξεκαθαρίστηκε ποτέ σε τι ποσό ανέρχονταν τα κλοπημαία, αν και κάποιοι μιλούν για ένα νούμερο γύρω στα 2 εκατομμύρια μάρκα. Οι, αδελ, οι αδελφοί σα είχαν επίση την πολυτέλεια να αφήσουν στην θωρακισμένη αίθουσα ένα σωρό δεσμίδε χαρτο, χαρτονομισμάτων όπω και άλλα αντικείμενα. Πήραν μαζί του μόνο το φιλέτο. Στην αρχή, κανεί δεν πήρε είδηση το χτύπημα. Όταν το προσωπικό τη τράπεζα κατάλαβε ότι η πόρτα τη θωρακισμένη αίθουσα δεν άνοιγε, υπέθεσαν ότι θα επρόκειται για κάποιο τεχνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κάποια ένδειξη διάρρηξης και μόνο μετά από τρει μέρε αποφασίστηκε η παραβίαση. Θα ξεσπάσει τότε ένα σκάνδαλο που θα διαδοθεί ταχύτητα σε ολόκληρη τη Γερμανία. Απ' την αρχή υποπτεύτηκαν τον Φραν και τον Έριχ Σά σαν συναυτούργου του χτυπήματο, αλλά παρά τι πολύ ωραίε βίαιε ανακρίσει. Η αστυνομία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία. Τα δύο αδέλφια ήταν πραγματικοί επαγγελματίε και αφέθηκαν ελεύθεροι. Μαζί με τον δικηγόρο του, κάλεσαν αμέσω σε συνέντευξη τύπου, στην οποία δήλωναν την αθωότητά του και κατηγόρησαν έντονα την αστυνομία. Ενώ τα δύο αδέλφια γινόταν όλο ένα και περισσότερο δημοφιλή, η αστυνομία γινόταν στόχο κριτική και χλεβασμού. Τα δύο αδέλφια κούρτιζαν τα χρηματοκιβώτια ήδη από το 1926. Δουλεύοντα πάντοτε χωρί να αφήνουν αποτυπώματα και χρησιμοποιώντα μια νέα τεχνική προκειμένου να ανοίγουν τι θωρακισμένε πόρτε, την φλόγα οξυγόνου, εργαλείο που δεν ήταν γνωστό εκείνη την εποχή και θα αποτελέσει σημείο καμπή για του διαρρήκτε. Τα χτυπήματα των ΣΑΣ ξεχώριζαν για την τελειότητά του. Λεπτομερή γνώση του τόπου, λεπτολόγος σχεδιασμό, εκτέλεση με ακρίβεια, έκαναν τις δουλειέ του με άκρα προσοχή, δεν άφηναν τίποτα στην τύχη. Δεν έγινε ποτέ γνωστό τι έκαναν τα, πλο... τα κλοπημαία ή που τα έκρυβαν. Όταν ζούσαν στο Βερολίνο έμεναν στο μικρό διαμέρισμα των γονιών τους. Η μοναδική πολυτέλεια που είχαν στα κομψότατα κουστούμια ένα γρήγορο αυτοκίνητο και ένα ταξίδι στο εξωτερικό κάθε τόσο, παραδείγματο χάρη στην Κοπεχάγη. Θα μετακομίσουν εκεί το 1933 όταν η ναζιστική Γερμανία θα γίνει πολύ επικίνδυνη για αυτούς. Έπρεπε να πλαστογραφήσουν τι άδειε παραμονή και το 1934 αυτό απέβει μοιραίο. Υποψιασμένη από τα πλαστά χαρτιά, η ιδανική αστυνομία ζήτησε από του Γερμανού συναδελφού τι περισσότερε πληροφορίε για τα δύο άτομα και ερεύνησε το δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Εκεί βρέθηκαν αντικείμενα που είχαν κλαπεί πρόσφατα στην ιδανική πρωτεύουσα. Ήταν η πρώτη φορά που η αστυνομία είχε στα χέρια τη αποδείξεις για μια κλοπή που είχαν διαπράξει τα δύο αδέλφια. Δεν είχαν πλέον το χρόνο για να πραγματοποιήσουν εκείνο που πιθανόν θα ήταν το πιο έξυπνο χτύπημά τους. Συμμετείχαν στις εργασίες ανοικοδόμησης ενός ταμιευτηρίου, είχαν αντίγραφα των κλειδιών για όλες τις εισόδους και είχαν μαστορέψει την πόρτα της θωρακισμένης αίθουσας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να μπουν την καθορισμένη στιγμή χωρίς πρόβλημα. Ο Φράν και ο έριξά καταδικάστηκαν σε τετραετή φυλάκηση και μετά την έκτηση της ποινή του απελάθηκαν από τη Δανία. Το Μάρτιο του 1938, παραδόθηκαν στις ναζιστικές αρχές και δύο χρόνια μετά προφυλακίστηκαν στη φυλακή Πλεντζένσης στο Βερολίνο. Στις 27 Γενάρη του 40 ο Έριξάς καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθυρξη και ο αδελφός του Φράνσε σε 13. Δυο μήνες μετά παραδόθηκαν στην Κεστάπο και στις 28 Μάρτιου του 1940, ο Ρούντολφ Χωσ, μετέπειτα διοικη τους, τους, τους του φέκησε στο στρατόπεδο ε, Σανσενχάουζεν. Ήταν 33 και 35 ετών. Στην αναφορά του ο Χος, τους θεωρούσε επαγγελματίες εγκληματίες, ανεπίδεκτους αναμόρφωσης, που ακόμα και τη στιγμή της εκτέλεσης δημιουργούσαν προβλήματα. Δεν ήθελαν να σταθούν στον στήλο και έτσι αναγκαστήκαμε να τους δέσουμε. Αντιστάθηκαν με του τι δυνάμει. Αισθάνθηκα ανακούφιση όταν διέταξα το πύρ. friends Η ληστεία τράπεζας μοιάζει να αντιπροσωπεύει την μυστική φαντασίωση πολλών, συνυπάρχοντας με την ελπίδα, από στατιστική άποψη, να κερδίσει το λότο. Ενώ η ελπίδα να κερδίσει το λότο συνεπάγεται την παραπομπή σε απροσδιορίστο χρόνο της επίτευξης της ευτυχίας, η φαντασίωση μιας επιτυχημένης ληστείας αντιπροσωπεύει μια ενεργητική ουτοπία. Ποιο ακόμα και αν δεν αντιμετωπίζει οικονομικέ δυσκολίε, δεν ονειρεύτηκε με ανοιχτά τα μάτια να κερδίσει το λότο και να βγει αμέσω στη σύνταξη, ή να ληστεύει μια τράπεζα και να την κάνει. Η ιδέα να καταφέρει με ένα χτύπημα να λύσει όλα σου τα προβλήματα που σχετίζονται με το χρήμα, δελεάζει σίγουρα από Να ληστέψει μια τράπεζα είναι τώρα πια μια ιδιωματική έκφραση που μπήκε στο λεξιλόγιο μα και ισοδυναμεί λίγο πολύ με το να κερδίσει το λότο. Πρόκειται για συλλογικές κοινωνικές φαντασιώσεις, στη βάση των οποίων υπάρχει η επιθυμία να βελτιωθούν σε ατομικό επίπεδο οι ανισοροπίες μιας αστικής τάξης βασισμένες στην ιδιοκτησία, όπως και να αντιμετωπιστούν οι ανυπάρκειες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που βρίσκεται στη βάση μιας τέτοια τάξης. Ωστόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, όποιο υποφέρει από αυτέ φαντασιώσεις, Επιλέγεις το τέλος του δρόμου που έχει, τις, που έχει τις λιγότερες πιθανότητες για να αλλάξει τη ζωή του και απευθύνεται στο πιο κοντινό πρακτόριο Λότο. Και αυτό δεν επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή. Το παίξιμο του Λότο δεν εγγυάται ποτέ την επιτυχία, αλλά το να κρατάς στα χέρια σου ένα δελτίο σου δίνει το δικαίωμα να ελπίζεις πως κάποια μέρα η τύχη θα στραφεί στη σωστή πλευρά. Δεν είναι τυχαίο ότι η ληστεία τράπεζας και το να κερδίσει στο λότο εμφανίστηκαν συγχρόνως ως φαντασιώσεις αναδιανομής του πλούτου, ενώ η κλοπή εις βάρος ενός ξεχωριστού προσώπου αντιτίθεται στο ηθικό αίσθημα της κοινότητας. Η ληστεία τράπεζας δεν γίνεται αντιληπτή σαν άμεση επίθεση σε ένα άτομο. Σε αντίθεση με την κλοπή του χρήματο ενός ιδιώτης, η ληστεία τράπεζα στρέφεται εναντίον ενό αφηρημένου θεσμού και συνήθω δεν αφορά ούτε καν τι καταθέσει που φυλάσει. Το κλεμμένο χρήμα δεν αποσπάται από του πελάτε μια τράπεζα η οποία αποζημιώνεται από τι ασφαλιστικέ εταιρείε. Αυτό είναι ένα από του λόγου για του οποίου μια τεχνικά πετυχημένη ληστεία κερδίζει τη συμπάθεια του μεγάλου κοινού. Ένα παράγοντα που δεν πρέπει να υποτιμηθεί προκειμένου να καταλάβουμε τι ρίζε μια τέτοια συμπεριφορά. Συνίσταται στο ανεξερεύνητο των μηχανισμών που ρυθμίζουν την κυκλοφορία του χρήματο στο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα, του οποίου τα κύρια εργαλεία είναι η τόκη και η κερδοσκοπία. Με αυτή την έννοια, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά είτε τη φράση του Μπρέχτ, τι είναι πιο εγκληματικό, να ανοίγει μια τράπεζα ή να τη ληστεύει, είτε εκείνη του Άλμπερτ Σπατζιάρη, θρηλυκού εμπνευστή του χτυπήματο στην Νίκαια το 1976, που έγραψε. Πιστεύω ότι κάθε πράξη εναντίον της κοινωνίας είναι μια πράξη πολιτική, με την κλοπή να κατέχει τα πρωτεία. Δεν μιλώ εδώ για την κοινή κλοπή που νομιμοποιημένη όχι βλάπτει τους φτωχούς ανθρώπους. Μιλώ για την ιδιαίτερη μορφή της κλοπής που κάποτε θεωρείται υψηλή τέχνη. Μιλώ για την ύψιστη ελπίδα ενός ατόμου να πετύχει τους σκοπούς του με τα δικά του μέσα. Οι άλλε δυνατότητες που γνωρίζω είναι ο υπόδρομο και το λότο. Καλή σο καλός, το ο σωστός, που χυζει που γέρνει από τη μια, σάπια φρούτα και λαχανικά, και έχει γερομένη, μια πατρεμένη, που για τα λαγί, τις δίνει αλεύρι, η αλεύρι, η αλεύρι. Στην Ελβετία τα ταχυδρομεία μισούνται κυριολεκτικά από τους πολίτες λόγω του τρόπου διαχείρισης εκ μέρου τους των πόρων και δεν μα ξαφνιάζει που για τους μικροαποταμιευτές ο γενικό Διευθυντής των Ελβετικών Ταχυδρομείων σκαρφίστηκε μια ιδέα πραγματική, πραγματικά μεγαλοφύη. Οι πελάτες του ταχυδρομείου μπορούν να δουν να διαγράφεται ο λογαριασμός τους εάν οι καταθέσεις τους είναι μικρότερες από 100 ελβετικά φράγκα. Οι ληστείες εις βάρος τέτοιων ιδρυμάτων αντιμετωπίζονται συνεπώ με κάποια σαδιστική ευχαρίστηση είτε στην Ιταλία είτε στην Ελβετία. Το 1997, πέντε ένοπλοι με αυτόματα τουφέκια εισέβαλαν στο ταχυδρομικό γραφείο μιας γειτονιάς στο Φραουμίνστερ της Ιρύχης, αποσύροντας 53 εκατομμύρια φράγκα. Αναγκάστηκαν να καταλήψουν 17 εκατομμύρια γιατί το φορτηγάκι τους ήταν πολύ μικρό. Τις επόμενες μέρες η υπάλληλοι εκείνου του γραφείου δεν πρέπει να ήταν πολύ ευτυχισμένοι, δεδομένου ότι κάθε τόσο εμφανιζόταν κάποιος και έκανε αστεία του τύπου «Δώσε μου τα υπόλοιπα 17». Η ληστεία του ταχυδρομείου της Ζυρίχης το 1997 θεωρήθηκε από το σκανδαλοθυρικό τύπο σαν ένα χτύπημα αδιάντρωπο, μια από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών, μια πράξη μεγάλης επιδεξιότητας και διοφιούς απλότητας. Η καθημερινή αυστριακή εφημερίδα «Πρέσε» περιέγραψε ως εξή την αντίδραση του ελβετικού κοινού. Όχι λίγοι ελβετοί πολίτες γοητεύτηκαν από την πανουργία των λιστών και τους αναγνώρισαν υψηλή επαγγελματικότητα. Μόλις μια μέρα μετά τη λιστία, η σκανδαλοθυρική καθημερινή εφημερίδα Blick έγραψε ότι αυτή τη ληστεία θα τη θαύμαζαν οι μαθητές του Ronald Biggs, του ιστορικού ληστή των Ταχυδρομείων. Όταν ο διοκτήτη του Κλαπέντος Φορτηγού για τη διάπραξη της ληστείας επέστρεψε από τις διακοπές και έμαθε για την κλοπή που έγινε με το αυτοκίνητό του, είπε απλά «Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους ληστές». Ούτε όμως ο Βέιλι Μάουρερ, γραμματέας του Λαϊκού Κόμματος της Ελβετικής Δεξιάς, δεν θα μπορέσει να μην εκφράσει μια κάποια συμπάθεια για τους ληστές. Η τολμηρή εκτέλεση η οποία έγινε χωρί την παραμικρή χρήση βία και το τεράστιο ποσό που ήταν το μεγαλύτερο που αφαιρέθηκε ποτέ σε μια ληστεία ταχυδρομείου, απένειμε στου κλέφτε τα εύσημα των λαϊκών ηρώων και των ευγενών εγκληματιών. Σίγουρα, καλύτερα να μην φανταστούμε τι θα είχαν κάνει αυτοί οι ένοπλοι κύριοι αν κάποιο είχε προβάλλει αντίσταση, όμω κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Στη βάση τη διάχυτη συμπάθεια που περιέβαλε του ληστέ και την πράξη του. Βρίσκεται το αίσθημα της αμηχανίας απέναντι στην κίνηση του χρήματος στο εσωτερικό του καπιταλιστικού οικονομικού κυκλώματος. Να, γιατί κατά βάθο το 1997, κανείς στη ζυρίχη δεν έχανε την ευκαιρία να φωνάξει «Μπράβο στον κλέφτη». Η απογοήτευση και το όνειρο μιας ζωής ελεύθερης από τα εμπόδια που βάζει η κοινωνία προκαλούνται από τον καθημερινό εξαναγκασμό τη εργασία και τη συνεχή αντιμετώπιση των μεάνδρων της γραφειοκρατίας, των φόρων, των γραμμάτων, σε όποιον καταφέρνει να πραγματοποιήσει την επιθυμία απελευθέρωσης από όλα αυτά που διακατέχει τους πάντες, προβάλλονται οι συλλογικές φαντασιώσεις και γίνεται λαϊκός ήρωας. Αυτές οι φαντασιώσεις ορίστηκαν από μερικούς Γερμανούς μελετητές σαν το σύνδρομο του Ντάγκομπερτ. Ο Ντάγκομπερτ, Ντάγκομπερτ ήταν το παρατσούκλι που διάλεξε ο Άρνο Φάνκε ο οποίο στις αρχές της δεκαετίας κατάφερε να αποσπάσει κάμποσα χρήματα από σούπερ μάρκετ και εμπορικά πολυκαταστήματα της Γερμανίας μέσω της λεγόμενης «τρομοκρατίας της κατανάλωσης», απειλώντας δηλαδή ότι θα έβαζε δηλητήριο στα τρόφιμα ενώ είχε προκαλέσει και μικρές εκρήξεις από τις οποίες δεν τραυματίστηκε ποτέ κανείς. Ο Ντάγκομπερτ λοιπόν τρομοκρατούσε τα εμπορικά κέντρα. Και οι πράξει του ανταποκρίνονταν στη διάχυτη αίσθηση τη αδυναμία που ένιωθαν οι άνθρωποι σε έναν κόσμο κυριαρχούμενο από το κεφάλαιο, στον οποίο ο μοναδικό τρόπο για να εκτονώσουν την οργή του ήταν να πάρουν στο ψηλό την εξουσία. Πολλοί είδαν στον Ντάγκομπερτ όχι μια τυχαία ιστορία, αλλά μια ιστορική αναγκαιότητα. Γράφτηκε γι' αυτόν, αν δεν υπήρχε, θα είχαν εφεύρει. ίσω και να μην υπάρχει, αλλά να είναι μια προβολή των επιθυμιών μα. Ο Ντάγκομπερτ κρύβεται στον καθένα μας. Τον χρειαζόμαστε για τις αναπαραστάσεις μας». Όταν αποκαλύπτεται ότι οι ορισμένοι ληστέ δεν είναι τόσο ευφυεί ή δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην εικόνα του επιδέξιου ληστή που ο γενναίο αποτέμει ευτή φαντάζεται πω βρίσκεται πίσω από κάθε πετυχημένο κόλπο, αυτά τα άτομα γίνονται στόχο των πιο άγριων κριτικών. Σαν συνέχεια τη αποκάλυψης συγκεκριμένων λαθών από του προτάριδε, όπω ότι ξαφνικά άρχισαν να κάνουν φανταχτερά έξοδα ή ότι τσακώθηκαν για τη μοιρασιά των κλοπημαίων. Οι γκάνγκστερ του τούνελ του Βερολίνου θα γίνουν κλεφτρόνια, πενταροδεκάρων και μια καθημερινή εφημερίδα που συνήθως ρέπει στο να παίρνει το μέρος των ληστών όπως η Tageszetung θα σχολιάσει με απογοήτευση. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με ένα εφυές κόλπο αποκαλύφθηκε πω ήταν ενέργεια μιας ομάδας κλεφτρονιών που έκαναν χοντρά λάθη, ακόμα πιο ηλήθεια πως θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ η αστυνομία. Δεν ήταν διαφορετική η στάση των μέσων μαζική εξαπάτηση απέναντι στου δράστε τη ληστείας τη Ζιρίχη το 1997. Ήδη δύο μέρε μετά την ενέργεια, ο Ντέβιτ Σάτερ, δημοσιογράφο τη Tageszeitung, θα προφητεύσει. Η συμπάθεια για του ληστές κρατά μέχρι ότου αυτοί δεν έχουν πρόσωπο. Στην οθόνη προβάλλεται ευχαρίστω η εικόνα ενό ρομπέν των δασών, χωρί να αναλαμβάνεται υπόψη ότι αυτοί που πλουτίζουν είναι μόνο οι ίδιοι ληστέ. Αυτή η εξειδανίκευση όμω καταραίει αμέσω μόλι αποκαλυφθούν οι δράστε. Και αλλή μόνο του, αν πρόκειται για απλού μαφιόζου ή ανήκουν σε μια εθνικότητα θεωρούμενοι κατώτεροι από τη δική μα. Αμέσω, το συναισθηματικό νήμα που συνδέει του ληστέ με το κοινό, σπάει, υπάρχει μια γρήγορη αντιστροφή σύμφωνα με την οποία λίστεψαν το ταχυδρομείο μα, πήραν τα χρήματά μα, ενώ οι ευγενεί ληστέ γίνονται κοινοί κακοποί. Και αυτό ακριβώ θα συμβεί. Ή σχεδόν τα μέσα μαζική εξαπάτηση σταματούν τον εγκομιασμό των ληστών τη στιγμή κατά την οποία αποκαλύπτονται τα ηλίθια λάθη που διέπραξαν. Εφημερίδε και τηλεόραση δεν βρίσκονται πια στο πλευρό των ληστών, και αν μέχρι τότε ήταν μόνο η αστυνομία αντικείμενο του γενικού χλεβασμού, από εδώ και πέρα ο μόνο αποδέκτη είναι οι ληστέ. Η εξήγηση αυτών των ταλαντεύσεων έγκυται στο ότι μια πετυχημένη ληστεία ανταποκρίνεται στα μη εκφρασμένα συλλογικά όνειρα και στην σαδιστική ευχαρίστηση του οποίου αισθάνεται αδύναμο σε σχέση με ένα χτύπημα που στοχεύει τους θεσμούς και τις αρχές. Η αποτυχία μιας ληστείας αντιπροσωπεύει αντιθέτως μια επιβεβαίωση της εξουσίας και για την κοινή γνώμη μια επικύρωση της απόφασης να ελπίζει μόνο στο δελτίο του Λότο. Just Το 1999 ένα ζευγάρι μπήκε σε ένα ταχυδρομείο στη Ρώμη, με ένα πακέτο ιδιαιτέρως ογκώδες και βαρύ. Ο υπάλληλος άνοιξε τον κησέ για να το παραλάβει, αλλά πριν ακόμα προφτάσει να κλείσει, το περιεχόμενο του πακέτου του επιφύλασε μια άσχημη έκπληξη. Πράγματι θα ξεμπουκάρει ένας νάνος με ένα αυτόματο πιστόλι στο χέρι. Μια αληστεία από πρώτη άποψη γελία αλλά που στην πραγματικότητα επρόκειται για μια σοβαρή πράξη, επαγγελματική και πετυχημένη. Τα τρία άτομα δούλευαν σε ένα τσίρκο με οικονομικά προβλήματα ή ανήκαν σε εκείνη την ιδιόρυθμη κατηγορία των ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και τα οποία οι εγκληματολόγοι αναζητούν σε υποκείμενα δύσμορφα και μειονεκτικά προκειμένου να του βάλουν την ετικέτα των φυσικά και ψυχικά περιορισμένων όντων τι θα έλεγε ο Σεζάρε Λομπρόζο για αυτό το κεντρικό τρίο και προπάντων για αυτόν τον Νάνο με το πιστόλι. Πιθανώ θα ανοίγαγε την εγκληματική φύση αυτού του ατόμου στο ανάστημα και την μοχθυρία του στην δυσαναλογία μεταξύ των διαστάσεων του κρανίου του και του μάκρου των χεριών του. ή θα τον είχε ορίσει σαν μια εγκληματική διάνοια, μια από εκείνε που σκαρφίζονται εφάνταστε μεθόδου, δεν αφήνουν ποτέ να του πιάσουν και ακόμα και στην περίπτωση που συλληφθούν καταφέρνουν πάντοτε με κάποιον τρόπο να δραπετεύουν. Είναι γεγονός πάντως ότι εξ αρχής οι μάρτυρες τη ληστείας ελάχιστα την καταδίκασαν σαν ηθικά, ακριβώς εξαιτίας της αστίας φύσης της πράξης. Αυτή η αντίδραση εξηγείται επίσης αν λάβουμε υπόψη τον στόχο της ληστείας. Τα Ιταλικά ταχυδρομεία είναι διαβόητα για την αναποτελεσματικότητά τους και το αγενές προσωπικό τους και έχουν κερδίσει την περιφρόνηση μεγάλου μέρου των πολιτών ανάμεσα στους οποίους θα υπάρχει σίγουρα κάποιος που θα σκέφτηκε ότι τους αξίζει να ληστευτούν. Ένας από τους μάρτυρες εκείνης της ληστείας θα δηλώσει ότι κατά τη γνώμη του επρόκειται για πτέσμα σε σχέση με τα εγκλήματα της πολιτικής και της διοικητική διαφθοράς, τα οποία διαπράττουν βάσμια πρόσωπα που δεν εκτίθεται στον παραμικρό κίνδυνο. Η, αθώση, η αθώωση εκ των μαρτύρων μπορεί να συνοψιστεί ως εξή. Εφόσον κανείς από τους παρόντες δεν έχασε άμεσα τα λεφτά του. Και δεδομένο ότι από όλους αναγνωρίζετε πως τα ταχυδρομία είναι ένα από τα ιδρύματα που σπαταλούν τους πόρους του, η απόσπαση μέρους από αυτούς δεν θα τον βλάψει περισσότερο από ότι αυτά βλάπτουν τους πολίτες. Τελικά συναντούμε έναν τύπο της καταδίκη αυτού που καταδικάζει. Πώ μπορεί ένα κράτο τόσο ανεπαρκές, ανίκανο να λειτουργήσει μέχρι και τα ταχυδρομεία, να παραπονιέται αν κάποιο βάλει στο στόχο ακριβώ ένα από αυτά τα ταχυδρομεία, ή ανίκανη και διεφθαρμένοι πολιτική είναι λιγότερο εγκληματίε από τον νάνο που στο τέλο τέλο είναι και γενναίο. Πιστεύω ότι η εξέλιξη του αδικήματο τη ληστεία συμβαδίζει με την συνεχή αλλαγή τη ηθική ένταση βάσει τη οποία κρίνεται. Πρόκειται για μια αλλαγή προσδιοριζόμενη είτε από την θεσμική παρέμβαση, είτε από την εσωτερική δυναμική του ίδιου του αδικήματος. Μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του 1947, ύστερα από τα μεγάλα χτυπήματα που κατάφεραν οι αντάρτε εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων, το κίνημα παρουσίασε στην Πελοπόννησο ανωδική πορεία. Η ψυχολογία του λαού άλλαξε. Οι χείτε αφοπλίστηκαν ή περιόρισαν την εγκληματική του δράση ή φρόντισαν να πυρηχαρκωθούν στι οχυρωμένε στατικέ θέσει των αστικών κέντρων. Στις 7 η ώρα το βράδυ της 24 Νοεμβρίου του 1947, δύναμη 200 περίπου ανταρτών των αρχηγείων Μενάλου της Αχαιοειλίδας επιτέθηκε εναντίον της Αμαλιάδας. Τα εξωτερικά φυλάκια, όπως στα αλόνια και στο γεφύρι, έπεσαν χωρίς αντίσταση. Η δημιρία του Ντουνιά, καβαλώντας τα συρματοπλέγματα, μπήκε στις κάτω αίθουσε του γυμνασίου και καθήλωσε τους χοροφυλάκους στην Ταράτσα. Τα φυλάκια της Αγροτικής Τράπεζας και του Δημοσίου Ταμείου έπεσαν αλληλοδιάχως. Με ειδικό τεχνίτη παραβίασαν τα χρηματοκιβώτια της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, παίρνοντας 13 εκατομμύρια δραχμές. Εκείνο όμως που προξένησε αισθήματα χαράς και ανακούφιση στο λαό τη Ιπέθρου ήταν το κάψιμο των αρχείων τη Αγροτικής Τράπεζα και η διαγραφή των αγροτικών χρεών. Μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας και την παράδοση των όπλων του Ελάς, οι παρακρατικές συμμορίες οργιάζουν στην Πελοπόννησο. Χίτες και ταγματασφαλίτες συνεπικαιωρούμενοι από την χωροφυλακή, προβαίνουν σε μια συστηματική εκστρατεία δολοφονιών, βασανιστήριών και βιασμών σε βάρος αγωνιστών και των οικογενειών τους. Για μια ακόμα φορά για τους αγωνιστές δεν μένει παρά ο δρόμο για το βουνό. Στα 1946 σχηματίζονται στο Ταΐγετος, στον Πάρνονο και στο Μέναλο οι πρώτες ένοπλες ομάδες που στην πορεία θα εξελιχθούν στον Δημοκρατικό Στρατό Πελοποννήσου που φτάνει το 1948 να έχει 3.000 μαχητές χωρισμένους σε πέντε αρχηγεία. Ενέργειες σαν αυτή τη αμαλιάδα που περιγράφεται στην αρχή θα συμβούν επανελειμμένα. Αντάρτικες δυνάμεις καλά εδρεωμένες στα βουνά χτυπούν αστικά και ημιαστικά κέντρα στα οποία έχουν περιοριστεί οι δυνάμει ασφαλεία. Οι αντάρτε, κάθε φορά, δεν παραλείπουν να ασχοληθούν και με τι τράπεζε, τι εφορίε και τα δημόσια ταμεία, ανοίγοντα τα χρηματοκιβώτια του και πυρπολώντα τα αρχεία του. Το ξημέρωμα τη 31η Δεκεμβρίου του 1947, το αρχηγείο τα ηγέτου χτυπάει την Αντρίτσενα. Μια ομάδα εισβάλλει στο σπίτι του διευθυντή του Δημοσίου Ταμείου, τον παίρνουν μαζί του και τον υποχρεώνουν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Απαλωτριώνοντα 75 εκατομμύρια δραχμέ. 11 Απριλίου του 1948, συντονισμένε αντάρτικε δυνάμει από όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, μετά από μια άγρια μάχη, καταλαμβάνουν τα καλάβριτα, τα οποία κρατούν επί 48 ώρε, επιφέροντα βαριέ απώλειες στις κυβερνητικέ δυνάμει και αποκτώντα μεγάλε ποσότητε οπλισμού, πολεμοφοδίων, φαρμάκων, τροφίμων και ειδών ένδυση και υπόδηση. Οι τράπεζες ανοίγουν διάπλατα τα χρηματοκιβώτιά τους και συνεισφέρουν στον αγώνα το αμύθιτο για την εποχή ποσό των 430 εκατομμυρίων δραχμών. Συνεισφορά 7 εκατομμύρια θα κάνει την 24η του Μαΐου του 1948 και η Αγροτική Τράπεζα στην Κρέστενα, προτού τα αρχια με χρέη των αγροτών παραδοθούν στις φλόγες. Το κλειδί για την επιβίωση και την ανάπτυξη του Δημοκρατικού Στρατού στην Πελοπόννησο ήταν η εξασφάλιση σημαντικών χρηματικών ποσών. Η πληρωμή των ειδών που οι αντάρτες έπαιρναν από τους κατοίκους απάλινε κατά πολύ τις δυσαρέσκειε των τελευταίων, ιδιαίτερα όταν τα ποσά της αποζημίωσης ήταν πολλές φορές ανώτερα της πραγματικής αξίας των αφαιρούμενων αγαθών. Το ζήτημα ήταν η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματικών πόρων από το Δημοκρατικό Στρατό. Η λύση ήταν και εδώ οι οργανισμοί και το δημόσιο. Τράπεζες, οργανισμοί, δημόσια ταμεία, προμήθευαν τα αναγκαία ποσά φυσικά χωρίς τη συνένεσή τους. καθώ από το δεύτερο εξάμεινο του 1947 η αριθμητική ανάπτυξη του στρα, δημο, Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου πολλαπλασίαζε τα προβλήματα ανεφοδιασμού, η αναζήτηση χρηματικών πόρων αναδείχθηκε πρώτη προτεραιότητα στις επιχειρήσεις. Το τέλος όμως του Αντάρτικου ήταν προδιαγεγραμμένο. Το δόγμα Τρούμαν και το πέρασμα της Ελλάδας από την Αγγλική στην Αμερικάνικη οικειδαιμονία θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Οι Βόβες να Ναπάλμ δοκιμάζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά βουνά, ενώ τάνξ, αεροπλάνα τελευταίου τύπου, οπλισμός, εκπαίδευση και οικονομική βοήθεια παρέχονται αφιδώς. Απ' την άλλη πλευρά, και ειδικά στην απομονωμένη Πελοπόννησο, οι αντάρτες δεν έχουν να ελπίζουν σε καμιά βοήθεια. Η κατάσταση γίνεται ασφικτική τον Δεκέμβρη του 1948, όταν στην Πελοπόννησο φτάνει και η ένατη μεραρχία του πρώτου σώματος στρατού και τέσσερις μοίρες των ΛΟΚ, εκπαιδευμένε στον ανορθόδοξο πόλεμο. Οι συνολικές δυνάμεις στρατούς, χωροφυλακής και ένοπλων παρακρατικών ξεπερνούν τις 30.000. Μέσα στον βαρύ χειμώρα των χιονισμένων Πελοποννησιακών βουνών, οι 3.000 αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου θα εξοντωθούν σχεδόν στο σύνολό τους από μάχες, εκτελεστικά αποσπάσματα και ακόμα χειρότερα από την πείνα και το κρύο, μην έχοντα καν την ίστατη λίστη, να σωθούν περνώντας τα σύνορα όπως συνέβη στη Βόρεια Ελλάδα από χιλιάδες μαχητές και μετέπειτα πολιτικούς πρόσφυγες. Μια από τις τελευταίες πράξεις αυτού του δράματος θα παιχτεί στο χιονισμένο βουνό Ζήρια της Κορυνθίας» στις αρχές του Μαρτίου του 49. 20 περίπου αντάρτες με επικεφαλή στο Μανώλη Σταθάκη του Αρχηγείου Αργολοδο Κορινθίας εγκλωβίζονται από ισχυρές δυνάμεις στρατού χωροφυλακής και χιτομάβδων. Μετά από μέρες καταδίωξης στις 3 η ώρα στις 4 Μαρτίου του 49 θα δοθεί η τελική μάχη. Σε μια στιγμή η αντάρτισα Γιανούλα Γιανακούρα αδελφή του καπετάν Πέρδικα, όταν έριξε και την τελευταία σφαίρα της, Προέτρεψε τον Σταθάκη να τη σκοτώσει για να μην πέσει στα χέρια των χωροφυλάκων που την πλησιάζουν. Δίπλα ήταν βαριά τραυματίες ο Δούβρης και ο Γεωργάκης Μύρας. Ο Σταθάκης σκότωσε τον χοροφύλακα που πλησίαζε την Γιάνουλα, σκότωσε στη συνέχεια και την Αντάρτησα και έπειτα με την τελευταία σφαίρα που είχε στο πιστόλι του αυτοκτόνησε. Στη συνέχεια, οι τελευταίοι επιζώντες της ομάδας αγκαλιάστηκαν και με α στα ζύρια για τα επόμενα 50 χρόνια έμελε να βασιλέψει η τάξη. Σε αυτόν τον γεμάτο παράδοξο τόπο όμως λες και κάποια γεγονότα ενώνονται μέσα στο χρόνο με μια λεπτή κόκκινη γραμμή. 50 ακριβώς χρόνια μετά τον Φεβρουάριο του 1999 στο ίδιο ακριβώς βουνό Λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα μονάχα, στείνεται ένα εκπληκτικά όμοιο σκηνικό. Τέσσερι, αυτή τη φορά, καταδιωκόμενοι μέσα στο κρύο το χιόνι και την πείνα, και γύρω του πάλι ο ίδιο κλειό. Χωροφυλακή, Λοκ και Χίτε. Μόνο που οι πρώτοι λέγονται πια Ελληνική αστυνομία, και οι Χίτε ντήθηκαν φιλήσυχοι πολίτε, πάντα πρόθυμοι για συνεργασία με τι αρχέ. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Χάρης, ο Αντώνης, ο Σάκης και ο Γιαννάκης έχουν μπει οπλισμένοι σε ένα παλιό ανταρτοχώρι κοντά στα καλάβρητα την Κλειτορία, με ηρώο στην πλατεία να μνημονεύει τους νεκρούς του Δημοκρατικού Στρατού. Στόχος, όπως έλεγαν και παλιά, ήταν πάλι η Αγροτική Τράπεζα. Τώρα πια όμως μονάχα τα ταμεία της. Στην online εποχή μα δεν έχει μάλλον και πολύ νόημα να κάψει τα χρέη είναι καλά φυλαγμένα σε σκληρού δίσκους. Ειδικά ο Χάρη όμω ήταν από εκείνου που, που θα τα φούντωνε. Έτσι κι αλλιώ ήταν από εκείνου. Οι γονεί του το 49 περάσανε τα σύνορα κυνηγημένοι. Όλο και κάποια αρχή αγροτική τράπεζα θα είχε κάψει ο πατέρα του. Πρόσφυγα στην Πολωνία του υπαρκτού σοσιαλισμού, γεννήθηκε ο Χάρη. Κάποια στιγμή γύρισαν στην Ελλάδα. Ο Χάρη, ατίθασο παιδί, σε δρόμου παραβατικότητα μικροκλοπές, αναμορφωτήριο, αποφυλάκηση, ληστεία μεταφώνου, φυλακή σε άγριους καιρού, αποδράσεις, εξεγέρσεις, διαβάσματα, γνωριμία με τους απέξω, έξω, αλληλεγγύη. 20 χρόνια μετά, πάλι έξω. Μη ιδρυματοποιημένος, ζεστός, ανθρώπινος και ζωντανό. Για λίγο στη μισθωτή εργασία, μα πώς αντέχεται αυτό το πράγμα. Η ίδια φυλακή, Μα κάγκελα, ποτέ ξανά το τσεκούρι ξεθάβεται. Ο Χάρης, ο Αντώνης με πορεία κι αυτό στις φυλακές, ο Γιανάκης, μικρός αλλά έχοντας προλάβει να γνωρίσει τα σοφρονιστικά καταστήματα ανηλίκων, και ο Σάκης. Η απόκληροι του ονείρου της κατανάλωσης και της καπιταλιστικής ευημερίας ξεκινάνε να πάρουν αυτό που τους αρνούνται αυτό που οι ίδιοι αρνούνται να χαραμίσουν όλοι τους την καθημερινότητα στο κυνήγι της απόκτησής του και προτιμούν να ρισκάρουν για να το πάρουν ποντάροντας ζωή και ελευθερία. Δυο κλεμμένα αμάξια, ένα τελευταίο τσεκ στα όπλα και πάμε! Στην είσοδο του παλιού ανταρτοχωριού τους υποδέχεται σαν καλός ιονός η μεγάλη ταμπέλα με το σήμα της ειρήνης. Καλώς ήρθατε στην κλειτορία. Η δουλειά γίνεται. Αλλά μετά όλα πάνε κατά διαόλου. Το δεύτερο αμάξι της διαφυγής κολλάει μέσα στα χιόνια και τις λάσπες του χωματόδρομου. Κυνηγημένοι σε μια άγνωστη για αυτούς περιοχή, στα χιόνια. Θερμοκρασία πολύ υπό το μηδέν. Οι μέρες περνάνε με πείνα και με του χωροφύλακε και του σχήτες στο κατόπι τους. Ένα βράδυ κρύβονται σε κάποιο μαντρί. Βρίσκουν λίγε κονσέρβες, λίγο γάλα και κάτι στεγνά παλιόρουχ Αφήνουν πίσω τους 30 χιλιάρικα. Ο Τσοπάνης, ο Χίτης που λέγαμε, βλέπει την άλλη μέρα τα σημάδια της διανυκτέρευσης και σπεύδει να καρφώσει. Από εδώ πέρασαν. Την πέμπτη μέρα της καταδίωξης, ο Χάρης εξαντλημένος έρχεται αντιμέτωπος με μια ομάδα των ΕΚΑΜ στη Χαράδρα της Καστανιάς. Πυροβολεί πρώτος για να μην του αφήσει. Κανένα περιθώριο να τον πάρουν ζωντανό. Τον γαζώνουν με ρηπέ πολεμικού του ΦΕΚΙΟΥ ΤΡΙΑ. Ποιοι είναι ρε δυο Ρουμάνοι και ένας Αλβανός. Ο Χάρης ξεκάρφωσε τους συντρόφους του και ξεψυχάει ομερτά μέχρι τον θάνατο που έγραψαν και εφημερίδε. Δυο μέρες μετά, ο Αντώνης βρίσκεται νεκρός παγωμένος σε μια σπηλιά. Οι μέρες κυλάνε. Ο Γιανάκης τραυματισμένος να αιμορραγεί σε κάποιο εξοχικό που διέριξε. Το κλάμα της μάνας του απέναντι στα κοράκια. Χωροφύλακε και κάμερες. Από αυτούς τους καριόλιδες το 49 δεν είχε τουλάχιστον. Τελευταίος ο Σάκης με τα πόδια σακατεμένα από τα κρυοπαγήματα. Η τάξη ξαναποκαθίσταται στα ζύρια. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος του αφιερώματος στο βιβλίο «Η τράπεζας. Ιστορία, θεωρία και πρακτική», που το υπογράφουν πολλοί συγγραφείς, λογοτέχνες, αντάρτε και ληστείς τραπεζών. Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε σε αυτοργανωμένε βιβλιοθήκες ή να το κλέψετε αν τυχόν το βρείτε σε κάποιο βιβλιοπόλιο. Εκδόθηκε από την Ελευθεριακή Κουλτούρα το 2004 με πρώτη έκδοση στη Γερμανία το 2001. Επιμέλεια έχει κάνει ο Klaus Sonberger και την ελληνική μετάφραση ο Παναγιώτης Καλαμάρας. Στο πρώτο μέρος επικεντρωθήκαμε σε μεγάλους λίστες και λησταρχίνες του προηγούμενου αιώνα, όπως η Ντάλτον, ο Ντίλινγκερ, η Μπόνι και ο Κλάιντ, ο Μπονό. και ψηλαφίσαμε τη ληστεία ως επαναστατική πρακτική με τα παραδείγματα του Ντουρούτι και των ανταρτών στον ελλαδικό χώρο και κλείσαμε με μια μικρή αναφορά στον μεγάλο χάρι, ο οποίος δεν είναι από τον Χάρι Τεμπερεκίδη, που ένέπνευσε και έδωσε πνοή για πολλά χρόνια στους αγώνες και τις εξεγέρσει των φυλακών μέχρι που τον εκτέλεσαν στις 7 Φλεβάρι του 1999. Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος με πιο σύγχρονα παράδειγματα. Πέξαμε διάφορες μουσικές ανάμεσα και κατά τη διάρκεια των κειμένων που θεωρήσαμε σχετικές. Όποιο θελήσει το playlist ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να επικοινωνήσει με το φόρμα του email, με τη φόρμα του email που υπάρχει στο blog του σταθμού. Αυτά να ευχαριστήσω και εδώ την καλή παρέα. Ήταν η εκπομπή 233 βαθμού Κελσίου φλεγόμενες ανταποκρίσει σε έναν ξενέρωτο κόσμο που μεταδίδεται κάθε δεύτερη παρασκευή ζωντανά και ενδιάμεσα παίζουμε επανάληψει.